Στοίχη 13-15. Ο Ιησούς ευλογεί τα παιδιά. 13. Τότε του έφεραν μικρά παιδιά για να βάλει πάνω του στα σχήρας του και να προσευχηθεί υπέρ αυτών. Οι μαθηταί όμως τους επέπληξαν. 14. Ο δε Ιησούς είπε Αφήστε τα παιδιά και μην τα εμποδίσετε να έλθουν προς εμέ, διότι δι' που θα γίνουν σαν αυτά είναι η βασιλεία των ουρανών». 15. Και αφού έβαλε τα σχήρα στο επάνω τους προς ευλογία, έφυγε να πει εκεί.